Άρα λοιπόν το μεγάλο ετούμενο κατά τη γνώμη μου για την πολιτική ζωή της του τόπου είναι αν θα υπάρξει εναλλακτική. Λύσε τα μαλλιά σου και τρέξε με γυμνά μοσχάρια στην επιστροφή του γυρίσμου. Λοιπόν το μεγάλο ετούμενο κατά τη γνώμη μου για την πολιτική ζωή της ε, του τόπου είναι αν ε, θα υπάρξει εναλλακτική Όταν περάσει ο Παγοπόλης θα έρθει η Άνοιξη να μας φέρει θα φέρει; λέει. Εναλλακτική Εναλλακτική θα φέρει λουκουμάδες, τι προτιμάτε εσείς την εναλλακτική του Τσίπρα Του λουκουμάδε, νομίζω. Λουκουμάδε θα απαντήσετε όλοι. Ακόμη και εσεί που είστε φανατικοί του Αλέξη Τσίπρα, υπάρχετε. Υπάρχουν και αυτό είναι πολύ ευχάριστο για τον τόπο, για το λαό, για όλου μα. Ότι ε, ε, περιμένουμε τον Αλέξη Τσίπρα. Έκανε χτε μια εμφάνιση ε, με λίγο κακό ήχο. Δεν ξέρω. Όποιο συναναστρέφεται τον Τσίπρα, ό,τι κάνει είναι χάρβαλο. Ακόμη και ο ήχο. Έχουμε μια επανάκαμψη πρώην Πρωθυπουργού. Είναι αυτό το ίδρυμα εκεί που έχει. Και ο ήχο δεν είναι και τόσο καθαρό. Θα μπορούσε να είναι πιο καθαρό να τον ακούμε κι εμεί καλύτερα, αλλά δεν έχει σημασία. Έτσι το ετοίμασαν, έτσι το ακούμε, έτσι το μεταδίδουμε. Και βάλαμε τον Αλέξη Τσίπρα να μα μιλάει: Ότι υπάρχει εναλλακτική, την οποία ο ίδιο την εκφράζει. Δεν το είπε έτσι καθαρά, αλλά το λέμε εμεί. Γι' αυτό είμαστε εδώ: Να αποκωδικοποιήσουμε το μήνυμα και να μην ξεχνάμε ότι και σαν σήμερα, τα μπλέξαμε λίγο στην αρχή αυτά. Ε, σαν σήμερα το 2001, έφυγε από τη ζωή ο Ντίνο Ηλιόπουλο. Εναλλακτική πρόταση, εναλλακτικό όραμα διακυβέρνηση και πορείας της χώρας Στα τα βάθη των μελλοντικών σχεδίων Σελαγίζουν πάντοτε οι εύθυμες αντανακλάσεις των αυτοπροσκόπων Αυτοπροσκόπων έτσι λέει Κύριε Μανθώ, δεν γίνεται να πω κανένα άλλο πήμα Σαν τι δηλαδή Με αυτό που λέει Ό,τι κι αν είχε το χασε γυναίκα δύο παιδιά του Τίποτα δεν το απόμεινε, τερνί παντού. Όχι, όχι, όχι, παιδημο, όχι, παιδί μου, όχι, παιδί μου. Γιατί κύριε αυτό είναι πολύ συγκινητικό, εγώ ποτέ το λέω, κλαίω. Ναι, σιγά, να μην σου πούμε τώρα το αρνάκι, άσπρο και υπάρχει παιδί μου ένα πείμα, είναι πείμα, άμα δεν το καταλαβαίνει κανείς. άμα το καταλαβαίνουν όλοι, δεν είναι πείμα, είναι τσίφτε τέλειο. Τσίφτε τέλειο, τουρκικό, ένα νέο, για παράδειγμα, είναι Εναλλακτική πρόταση, εναλλακτικό όραμα για και πορείας της χώρας. <Τι> Αν αυτό δεν υπάρξει, νομίζω ότι μπορεί να βλέπουμε το τέλμα να βαθαίνει ακόμα περισσότερο. Οι ανισότητες να βαθαίνουν ακόμα περισσότερο, να έχουμε κάποια ξεσπάσματα, αλλά να παραμένουμε στο τέλμα και οι ανισότητες αυτές να διευρύνονται. Το δίλημα είναι καθαρό, Τσίπρας ή ανισότητες Ή θα έχουμε αλέξει Τσίπρα, άρα δεν θα έχουμε ανισότητες Ή θα έχουμε ανισότητες αυτέ του καπιταλισμού Αλλά δεν θα έχουμε Τσίπρα, διαλέγετε και παίρνετε Για 4 χρόνια, 4,5 είχαμε διαλέξει Τσίπρα και δεν είχαμε ανισότητες Περάσαμε πάρα πολύ ωραία, ε, δεν είχαμε και μνημόνια Είχαμε δηλαδή, αλλά είμαστε σχεπίτε, θα έχουμε Τα γνωστά μην τα ξαναθυμίζουμε Τώρα όμως, επειδή είμαστε στο τέλμα επειδή λείπει ο Τσίπρας, για να φύγουμε από το τέλμα, σύμφωνα πάντα με τη λογική Τσίπρα την οποία την αποκωδικοποιούμε εμείς εδώ με συγκεκριμένη οπτική, θα πρέπει να γυρίσει ξανά ο Αλέξης Τσίπρας και έτσι δεν θα έχουμε ανισότητες τελειώνουν οι ανισότητες, όπως τελειώσαν και τα μνημόνια τελειώνουν όλα, μπαίνει μια τάξη μια αλφαδιά, όσο τίποτε άλλο, γιατί χρειάζεται εναλλακτική, αλλά χρειάζεται και όραμα. Αν υπάρξει όμω η προσπάθεια, η συγκροτημένη προσπάθεια να διατυπωθεί ένα όραμα που θα εμπνέει και θα κινητοποιεί και υπάρξει εναλλακτική, ουσιαστική, αξιόπιστη και ισχυρή στη σημερινή κυβέρνηση, νομίζω ότι είναι βέβαιο πως τα πράγματα θα αλλάξουν. Λύσαι τα μαλλιά σου και τρέξε με γυμνά μοσχάρια στην επιστροφή του ηχηρισμού. Κράτος υπάρχει εδώ πέρα, παπάργια υπάρχει κράτος!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 Να μα πει για το νέο προσωπικό αριθμό ε, και μπέμπαινε μέσα. Δεν μπορούσε ούτε ο πρωθυπουργό στο TikTok να μπει. Μπήκε, ξαναμπήκε. Κάποια στιγμή λέει: Θα το βρείτε. Όταν δεν έχει κίνηση, θα το φτιάξετε και εσεί. Εγώ δεν τα κατάφερα. Έχει καταφέρει όμω άλλα πρωθυπουργό να κρατήσουμε τα θετικά. Δεν χρειάζεται να τα απαριθμίσουμε. Τα βλέπετε, τα ζούμε. Είμαστε πρότυπα. Πιο μπροστά έχουμε πάει. Μαζηλεύουν όλε οι χώρε, Σουηδία κυρίω. Οπότε έμεινε με την όρεξη και τη χαρά να φτιάξει τον προσωπικό του αριθμό. Καλή χθε τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Παπαστεργίου, για να μιλήσουν για αυτόν τον προσωπικό αριθμό. Δεν ξέρω, μάλλον ο Ευαγγελάτος δεν ήταν ενημερωμένος. Είχε τη χαρά ότι με αυτόν τον αριθμό ξεμπερδεύουμε με τη γραφειοκρατία. Θα έχουμε μόνο έναν αριθμό και με αυτόν θα κάνουμε όλες τις δουλειές. Νομίζοντας, Ευαγγελάτο, αυτό βγαίνει από την ατμόσφαιρα της συζήτηση, ότι καταργούνται όλοι οι άλλοι αριθμοί. Γιατί έχουμε άμκα, έχουμε αφημί, έχουμε αριθμό ταυτότητας, κάποιες άλλες που κατηγορείς έχουν και άλλους αριθμούς, είμαι το νούμερο 8, με ξέρουν όλοι με αυτό, στη φάμπρικα μιλάω. Οπότε, νόμιζε ο Έρμος Ευαγγελάτος έχοντας απέναντί τον Υπουργό ότι καταργούνται οι άλλοι αριθμοί. Άρα, όταν έχω τον προσωπικό μου αριθμό, αν θέλω για παράδειγμα να μπω α, στο Τι θα βάζω, θα βάζω... Με τις κωδικούς τάξεις. Δεν αλλάζει τίποτα εκεί πέρα. Ενέα αλλά τότε γιατί τον έχω το προσωπικό αριθμό. Για να ξέρουμε πλέον σίγουρο ότι είστε εσείς ο Νίκος Ευαγελάτος, με αυτό το μητρώνουμε και πατρώνουμε... Άρα πρέπει να θυμάμαι και το, το, το... τον αριθμό και τα, τα στοιχεία του τάξης. τάξεις δεν αλλάζουν. Μάλιστα. Και παπάρια υπάρχει κράτος. Ο αριθμό αυτός χρησιμοποιείται συμπληρωματικά, ως επικεφαλίδα για να το πω έτσι, αλλά συμπληρωματικά με ό,τι άλλο έχουμε από passwords, από user username, από usernames. Κράτος υπάρχει εδώ πέρα, παπάρια υπάρχει κράτος. Τίθεται το ερώτημα και δίδεται και η απάντηση από τον Γιάννα Κόπουλο, ένα εξάλλω στο στάδιο της χειφυλίας που οχθέτως που ήθελα να το συλλάβουν. Έθεσε το κομβικό θέμα των ημερών. Δεν υπάρχει κράτος των ημερών, των αιώνων, των τελευταίων δύο. Προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα κράτος, όλοι λένε ότι έχουν φτιάξει κράτος, Μπαίνουν, τώρα έχουμε και προσωπικό αριθμό μαζί με όλους τους άλλους αριθμούς, πρέπει να θυμόμαστε έναν ακόμη επιπλέον, πολύ πρακτικό, πολύ χρήσιμο και πολύ σύγχρονο γιατί όλες οι χώρες έχουν έναν ένα αριθμό, εμείς έχουμε επίσης τον έναν αριθμό αλλά από πίσω έχουμε άλλους πέντε αριθμού που όλοι μαζί θα μπλέκονται, διαπλέκονται για να γίνει σωστά η δουλειά και απογοητεύτηκε ο Ευαγγελάτος και ο Γιάννα Κόπουλος θέτει πάντα αυτό το ερώτημα αλλά δίδει και την απάντηση ότι δεν υπάρχει κράτος, το λέμε τον δικό του τρόπο ότι, δεν, ότι υπάρχει ένα κράτος, το προσδιορίζει με τη λέξη παπά που τελειώνει με τα σεριά αλλά βάλαμε αυτό το παπά μέσα στο παπά, το τραγουδάκι εδώ με το πομοντόρο προσπαθώντας όλα αυτά να ενωθούν με κάποιο τρόπο, να οσμωθούν Και να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που έχουμε. Βγαίνει ο Γιάννη Βρούτσι, ο υπουργό αθλητισμού, γιατί σήμερα τρει η ώρα έχει καλέσει εκεί, δεν είναι το κράτο Παπά, που λέει ο Γιανακόπουλο Ριά. Το κράτο είναι σοβαρό κράτο εδώ, το δικό μα. Επιμητσοτάκι έχει φτιαχθεί κράτο, να έχουμε και προσωπικό αριθμό. Βγαίνει λοιπόν αυτό το κράτο και καλεί του δύο αρχηγούς Δύο πρόεδρου των Τον ΠΑΕ, του Ολυμπιακού και του τα αδέρφια. Αγγελόπουλου και τον Γιανακόπουλο, του καλεί σήμερα 3 ώρα το μεσημέρι. Βγαίνει προχθέ με μια ανακοίνωση το κράτο καλεί, θα αυτό, θα διακοπεί το πρωτάθλημα και θα έρθετε εδώ και οι δύο, γιατί πάνω απ' όλα είναι το κράτο και μετά είναι οι πρόεδροι που δημιουργούν αυτό το σταματά κτλ. Και, και, και λέει ο Βρούτσι. Καλώ του ιδιοκτήτε των δύο ΚΑΕ, τον κύριο Γιανακόπουλο και τα αδέλφια Αγγελόπουλου, στο γραφείο μου εδώ, στο Υπουργείο Αθλητισμού, μεταξύ μα. Να κάνουμε μια ηθική συμφωνία. <ΟΟΟ> Μια αθλητική συμφωνία μεταξύ μα. Ό,τι έγινε, έγινε, αλλά πρέπει το, ο αθλητισμός και το μπάσκετ να προχωρήσει. Και κοιτάξτε, mm. δεν συμφέρει mm. κανέναν, ούτε τον Παναθηναϊκό, ούτε τον Ολυμπιακό, να μην συμμετέχουν σε αυτή τη συνάντηση. Πολύ ωραία. βγαίνει ο Υπουργό. Δίνει το στίγμα μια στιβαρή κυβερνήσεω. Του καλώ εδώ, τρει ώρα και του δύο. Στα παρασκήνια δηλώνω ότι δεν θέλουν να, να ειδοθούν αυτοί οι δύο. Και αν υπάρχουν την ίδια ώρα στο γραφείο, θα γίνει λαμπόγιαλο και το γραφείο και ο Υπουργό μαζί. Γίνει αυτό που λέει ο Γιαννακόπουλος, παπά, Γιαννακόπουλος, ριά, όλο μαζί εκεί και έρχεται το στιβαρό ελληνικό κράτο που πιάχει και προσωπικό αριθμό μαζί με τους πέντε αριθμού, γιατί έτσι λειτουργεί παντού, είτε είναι για τους ε, αρχηγούς του μπάσκετ, είτε είναι για τον προσωπικό αριθμό και κανονίζει τη συνάντηση, αλλά δεν τρέχει και τίποτα αν η συνάντηση γίνει με τον έναν φύγει ο ένας από άλλη πόρτα και μπει μετά από μια ώρα ο άλλο. Τον δούμε και αυτόν και φύγει από μια άλλη πόρτα. Δηλαδή να γίνει συνάντηση, αλλά δεν θα έχει γίνει συνάντηση. Θα είναι σαν να έχει γίνει συνάντηση, αλλά δεν θα είναι όλοι μαζί. Θα τα πούνε, θα τα αφήσουν εκεί τα λόγια, θα τα πάρει ο Γιάννη Βρούτση, θα πάει παραπέρα. Μετά θα έρθει ο επόμενο, θα πει και στον άλλον και θα συμφωνήσουν ή δεν θα συμφωνήσουν σε κάτι. Γιατί έχουμε σοβαρό, στιβαρό κράτο. Το έχουμε ξεκαθαρίσει από την αρχή. Σε περίπτωση όχι που δεν έρθουν οι δύο πλευρέ mm -hmm. και μία πλευρά έρθει. Το προτάστημα θέλει διακοπή. Δεν είναι προαπαιτούμενο το να είναι ταυτόχρονα στο γραφείο σας. Τα προαπαιτούμενα είναι να είναι μετά τις 3 να γίνει προσέλευση στο γραφείο του Υπουργείου Αθλητισμού. Προαπαιτούμενο είναι αυτό που θέλουμε ως προτεραιότητα να γίνει. Η δήλωση προς την ελληνική κοινωνία. ένα πάλι Σε κάποιο Γιάννη, δεν ξέρω αν είναι ο Βρούτσι, μάλλον δεν είναι ο Βρούτσι, γιατί όλα αυτά έγιναν στο στάδιο και νησκεφιλία προχθέ, εκεί που κυνηγιόντουσαν πάνω κάτω, με στα σκοτάδια, με στα φώτα, με τι χειρονομίε, με, με αγάπη που λέει και η ζωή Κωνσταντοπούλου, θα την βρούμε σε λίγο. Οπότε αυτό το Γιάννη κάπου απευθύνεται, μα έδωσε το έναυσμα να ακούσουμε το Δημόδε, το οποίο ταιριάζει πάρα πολύ, γιατί το μαντήλι του Γιάννη Βρούτσι, που το έχει λερωμένο. Και ξέρουμε την ιστορία λίγο πολύ ε, Κάνουμε μια πάυση σε αυτά τα αθλητικά που δεν είναι αθλητικά ε, Πολιτικά είναι, κοινωνικά είναι, παθογένειες είναι Και διάφορα άλλα μίση και σπαραγμή μπορούμε να το πούμε και έτσι Για να πάμε στο, στη συλλογικό, στο συλλογικό όργανο που είναι η κυβέρνηση Και οι υπουργοί οι οποίοι είναι μέλη του συλλογικού οργάνου Και πάνω απ' όλα νοιάζονται για το συλλογικό καλό Πάμε στα δικά σα. Ανακοινώθηκε χθε αύξηση του πληθωρισμού. Η αύξηση του ε... πληθωρισμού δεν είναι δικό μου, προφανώ. Ναι, δεν είναι αυτή. Όχι, okay, λέτε στα δικά μου. Τα δικά τυ... το του. Υπουργείου. Τα, του Υπουργείου, τα του Υπουργείου. Τα του Υπουργείου. Η αύξηση του πληθωρισμού των 30 τρόφιμα είναι. Πληθωρισμό τροφίμων. Όχι, ο γενικό πληθωρισμό. Ναι, αλλά ανακοινώθηκε αύξηση του πληθωρισμού τροφίμων. Βεβαίω. Άκουσα τον Νίκο Φιλιππί. Αυτό είναι δικό σα, δεν είναι. Βεβαίω. Τότε γιατί μα λέει στην αρχή δεν δικό μου, είναι Θεωρακάκο. Τον έχουν εκεί οι Τζούνι το πρωί, ο Τζούνι και ο Κούτρα και του λένε για τον πληθωρισμό και του λέει πάμε στον πληθωρισμό στα δικά σας, δεν είναι δικό μου. Τι δεν είναι δικός, αφού είναι δικός. Το παραδέχτησε. 30 δευτερόλεπτα μετά, τι 30. 10 δευτερόλεπτα μετά, το παραδέχτηκε επειδή κατάλαβα ότι έκανε διαχωρισμό και η κυβέρνηση είναι ενιαία αυτά που λένε κάτι ανοησίες και κάτι κενολογίες, ότι είμαστε όλοι μαζί και αγωνιζόμαστε. Το κατάλαβα ότι έτσι όπως το είπε δεν είναι ακριβώς σωστό και επανήλθε. Ναι, αλλά ανακοινώθηκε η αύξηση στον πληθωρισμό τροφίμων. Βεβαίω. Άκουσα τον Νίκο Φιλιππίν. Αυτό είναι δικό σα, δεν είναι. Βεβαίω. Μετά... Όπω να σα πω κάτι, το είπα επίτηδε αυτό. Ε, αναδέχομαι, ξέρετε, συνολικά. Όλοι τις τον πληθωρισμό, αλλά και τι ευθύνε για το σύνολο τη κυβερνητική πολιτική. <laughs> όχι, όχι. Για το σύνολο τη κυβερνητική πολιτική. Γιατί πιστεύω ότι όταν μετέχει σε μια κυβέρνηση, πέρα από το να κάνει σωστά τη δουλειά σου Μάλι. για αυτά που είναι ευθύνη και αρμοδιότητά σου. Μπράβο! Πρέπει να το σύνολο της πολιτικής κυβέρνηση Γιατί σε μια παράταξη Μπράβο Άιντε τι για Γιάννη Κάνε συνάχρι άκρη! τι το έχεις Καράκι μου Προ το Γιάννη, όλο αυτό, να πάει στην άκρη. Έχουμε δουλειά. Πρέπει να τον συλλάβουν. Αγωνιζόταν προχθέ ο Γιάννη να τον συλλάβουν και ήταν εκεί η αστυνομική δίπλα Δεν τον συνελάμβαναν, γιατί όπω είπαν συνδικαλιστέ και λοιποί, ότι αν τον συλλαμβάναμε τότε θα ρίχναμε λάδι στη φωτιά. Οπότε δεν είναι τέτοια ελληνική αστυνομία. Δεν προκαλεί. Την ξέρουμε, την έχουμε δει στου δρόμου, την έχουμε ζήσει, έχουμε μεγαλώσει μαζί του. Του χειροκροτάμε στο δρόμο αν του δούμε. Δεν συλλαμβάνουν ποτέ. Αν είναι να ρίξουν λάδι στη φωτιά. Κάνα δύο φορέ έχουν σκοτώσει που ρίξαν λάδι στη φωτιά, Γρηγορόπουλο για παράδειγμα, αλλά αυτό δεν είναι σύλληψη. Είναι δολοφονία, εκεί μπορεί να μην έχουν αντίρρηση, πέφτει λάδι στη φωτιά. Αλλά σε τέτοια γεγονότα όπω αθλητικοί αγώνε, συγκρούσει με προέδρου πλούσιου, ολιγάρχε κτλ., εκεί είναι πολύ μετρημένοι και προσέχουν τι ακριβώ κάνουν παρά το ότι ο πρόεδρο μπορεί να ζητάει την σύλληψή του. Εδώ πάω! Και εδώ θα με χτυπήσει! Και εδώ θα με χτυπήσει! Με έχουν βγάλει με το ζόρι έξω! Το μόνο πράγμα που επιτρέπει ο νόμος είναι να με συλλάβουνε! Και εδώ με χτυπάνε! Δεν με αφήνουν να περάσω! Μην κάνοντα στη δουλειά του! Ο κύριο, ο κύριο, και όλοι αυτοί εδώ οι αστυνομικοί. αστυνομικοί! Πού είναι να με συλλάβει! Πού είναι να με συλλάβει! Ή συλλάβετε με ή αφήστε με να μπω μέσα! Μην χειροδική! μη, μη, μη χειροδική! Μη γιατί δεν με γιατί, Γιατί! Γιατί ξέρουν ότι έχω δίκιο Κράτο υπάρχει εδώ πέρα. Κράτο! Συλάδε με! Όσοι σε αυτό τον τόπο έχουν συλληφθεί δεν θέλανε να συλληφθούν <laughs> και λέγανε γιατί με συλλάβαινε. Εδώ λοιπόν ο Γεννακόπινο λέει να τον συλλάβουμε. Δεν τον συνέλα κανεί. Είναι και αυτό ένα σημείο των καιρών. Έχει προχωρήσει το κράτο, είναι στιβαρό, είναι σοβαρό, έχει προσωπικό αριθμό, μαζί με άλλου πέντε αριθμού. Πέρυσι πρόπερση, μάλλον εδώ και πολλά χρόνια. Ήταν ακόμη ο Πιρακάκης στο Υπουργείο που ανακοίνωνε, νομίζω νομίζουν και προεκλογική δέσμευση τη κυβέρνησης το 19 του Μιτσοτάκι, ότι θα φτιάξουν ένα αριθμό για να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες και το ακούγαμε και λέγαμε εντάξει χρήσιμο ενώ κάθε κυβέρνηση αφήνει κάτι πίσω της χρήσιμο πέρα από όλα τα υπόλοιπα που κάνει και αυτό είναι χρήσιμο στην επικοινωνία δεν... Το, το, θα έλεγε κανεί ότι δεν πρέπει να εξυγχρονιστούν αυτά, άλλωστε δεν είναι και δύσκολο. Το έχουν καταφέρει άλλε χώρε κι άλλε που ξεκίνησαν πιο μετά από μα. Ε, το έκαναν και το έκαναν όπω το έκαναν τελικά, μαζί με όλου του αριθμού. Ένα ακόμη επιπλέον πολύ χρήσιμο, πολύ μοντέρνο, πολύ σύγχρονο. Μπράβο. Είναι ένα πολιτευτή, ο οποίο έκανε κάτι στην προσωπική του ζωή και έπρεπε να πάει δικαστήριο. Πήγε δικαστήριο και αθώθηκε. Θα ακούσουμε τι έκανε αυτό ο πολιτευτή και ποιον είχε δικηγόρο και αθώθηκε. Ο πολιτευτή λέγεται, θα πούμε ποιου κόμματο, Μιχάλη Σιόγκα. Να πω για λίγο τι είχε γίνει πριν κάποια χρόνια, πριν πέντε χρόνια αν δεν απατώμε. Δεν είχα συστήριο για τον προστιακό και ένα. Αστιφύλακο ο οποίο έχει βγει στη σύνταξη θεώρησε πρέπει να μου επιτεθεί. Ε, εγώ αμήνθηκα διότι αφού του είπα ότι ήθελα να πληρώσω το πρόστιμο δεν θεώρησε ότι υπάρχει λόγο για περιτή Και αμύνθηκα και με πήγαν τέλο πάντων για βία κατά υπαλλήλωση. Αυτό πάνω κάτω έγινε και χαίρομαι που είμαι πλέον αθός. <συσίλωση> <συσίλωση> Παραδόθηκε στην κοινωνία ο άνθρωπος αθώος. Έγινε αυτό το περιστατικό, μάλλον θα έχει πολύ καλό δικηγόρο. Για να τα καταφέρει, ο κύριος Μιχάλης Σιόγκας είναι υποψήφιος με τους παρτιάτες. Ήταν και με τον Κασιδιάρη Στο Δήμο της Αθήνας το 23 Υποψήφιος και είχε δικηγόρο Και γι' αυτό αθώθηκε Μάλλον επειδή είναι πολύ καλύ δικηγόρος Τη ζωή Κωνσταντοπούλου Επίσημα και ομόφωνα αθώος Σήμερα στο τριμελές Εφετείο Πλημελημάτων Χάρη στην βοήθεια της δικηγόρου μου Ζωή Κωνσταντοπούλου με αγάπη. Και του συνεργάτη Απόστολο Μπαλμούτζη ε, Θέλω να του ευχαριστήσω δερμά Για την ουσιαστική. Βοήθεια που παρήχανε για τι νομικέ υπηρεσίε των Δεν έχει σχέση αν κάποιο πιστεύει ή δεν πιστεύει. Είναι πολιτισμικό ζήτημα και για τον Ελληνισμό και για την ανθρωπότητα. Και γι' αυτό πέρα από όλα τα άλλα, να ξέρετε ότι χθε με τι διασυνδέσει που έχουμε στο επιτελείο μου στείλαμε επιστολή και μέχρι και στον Πάπα. Είναι και ο Μιχτεκάσελακη που κάνει εξωτερική πολιτική με επιστολέ μέσω του Πάπα. Ο προηγούμενο που είχε κάνει εξωτερική πολιτική με επιστολές ήταν ο Κυριάκο Μιτζοτάκη στη Φοντερ για τι πολιεθνικέ που αυτό πήγε πάρα πολύ καλά. Κάπω έτσι θα πάει και αυτό του Κασελάκη. Είναι για το μοναστήρι κάτω, την Αγία Κατερίνη στο Σινάμ. Και λίγο πριν είναι ο κύριο Σιόγκα, πολιτευτή, μέλο. Έχει πολιτική άποψη συγκεκριμένη με του Σπαρτιάτε, με τον Κασιδιάρη. Και πήρε για δικηγόρο τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία με αγάπη πάντα, γιατί όταν αγαπά, δεν βλέπει διαχωρισμού, δεν βλέπει γραμμέ, δεν, δεν χωρίζει του ανθρώπου. Βλέπει το δίκαιο και πας και στο δικαστήριο δίνει τη μάχη και γι' αυτό κέρδισε ο άνθρωπος, μπράβο τον, διάλεξε καλή δικηγόρο και ο δικηγόρος όπως έχουμε ξαναπεί δεν κοιτάει πολιτικά φρονήματα, πηγαίνει αν είναι να γίνει αυτό που πρέπει, δίνει την μάχη με αγάπη πάντα, με αγάπη και προχωράει. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά, ε, αυτά που συμβαίνουν και παρακολουθούμε, γι' αυτό να μείνουμε στην επιστολή που έστειλε ο Κασελάκης στον Πάπα τον Λέοντα. Πέρα από όλα τα άλλα, να ξέρετε ότι χθε με τι διασυνδέσει που έχουμε στο επιτελείο μου στείλαμε επιστολή και μέχρι και στον Πάπα, <στά> το Λέοντα, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουν και εκείνοι είναι το παλιότερο μοναστήρι του χριστιανισμού στον κόσμο. Να Μιλάμε για του Αγίου Τόπου. <στάτι> <στάτι> το ότι έχει μπει ο Κασελάκη πρωτοστάτη σε όλο αυτό, τον μπροστάρη, στον αγώνα, για να σώσουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε από το συγκεκριμένο μοναστήρι κάτω εκεί που. Οι Αιγύπτιοι θέλουν να το πάρουν για τουριστικού λόγου, να κάνουν μια θρησκευτική Disneyland. Και αν όχι το ίδιο το μοναστήριο, όλα τα άλλα, γιατί έχει καμιά δομηταριά ακίνητα, που θα τα πάρουν έτσι κι αλλιώ. Και οι κακέ γλώσσε λένε ότι όλο αυτό έχει γίνει και με την αυλεψία τη ελληνική κυβέρνηση ήμουν σε ανταλλαγή με κάτι αγωγού που θα έρθουν. Αν είναι να έρθει φθηνό αέριο, δεν πειράζει χαλάλι. Γιατί κάτι τέτοια ακούγονται, γράφονται παρασκηνιακώ. Κανεί δεν να τα. Αποδείξει βεβαίω και εμείς εδώ δεν πιστεύουμε ποτέ κάτι τέτοιο ότι θα θυσίαζε μια κυβέρνηση ένα μοναστήρι αιώνων ε, για να τα πάρει ξέρω εγώ λίτρα ε, υδα, υδα, υδα, υδατανθράκων που έλεγε και ο Καμένος που υπάρχουν πάρα πολλοί υδατάνθρακες νοτίως τη Κρήτης ή από την Αίγυπτο να φέρουμε και υδατάνθρακες φέρνουμε δηλαδή πατάτες αλλά να φέρουμε και υδρογονάνθρακες πέρα από τις Αιγυπτιακές πολύ καλές κατά τα άλλα. Πατάτε, να είπαμε για πατάτε. Άρα είναι θέμα του Θεοδωρικάκου να μιλήσουμε. Είναι πληθωρισμό, είναι τρόφιμα, άρα είναι αρμοδιότητά του. Ε, τον έχουμε αύξηση πληθωρισμό... στον πληθωρισμών τροφίμων ενώ είχε συγκρατηθεί και είχε μειωθεί και είχαμε πάει και σε μηδενικό πληθωρισμό. Και Όμως, σε αρνητικό πληθωρισμό. Λοιπόν, το βλέπαμε. Yeah. Στα τρο... Αλλά τώρα έχει αυξηθεί. Τώρα λοιπόν γιατί. Θα, θα, θα σα πω τι έχει γίνει τώρα. Μάλιστα. Καταρχήν, παρά το ότι είχαμε αύξηση, έχουμε τον δεύτερο μικρότερο πληθωρισμό τροφίμων στην Ευρωζώνη. Παρά το ότι είχα αύξηση. Kratość υπάρχει εδώ πέρα! Γιατί tutaj... Kratość jest tutaj... Kratość jest tutaj. Kratość jest tutaj. Kratość jest κύριε. Kratość jest tutaj. Kratość jest tutaj. Kratość jest tutaj. Kratość jest tutaj. Kratość από την και ταυτόχρονα Ε, μου στέλνει μήνυμα και μου λέει: Είναι τόσο άχρηστη η τωρινή και οι προηγούμενοι Άριστοι που δεν μπορούν να λύσουν απλά πράγματα. Αν ρωτούσα, λέει τη Σουηδία που την αναφέρουν συχνά πυγνά, τότε θα του έδειχναν τον τρόπο να έχουν ένα προσωπικό αριθμό. Είναι απλό, μου λέει. Χρόνο γέννηση, μήνα, μέρα και τέσσερα ψηφία που δίνει η αρμόδια υπηρεσία για να μην υπάρχει ταύτιση. Αυτό κάνανε και εδώ οι δικοί μα, να ξέρει. Έτσι νομίζω με τρία ψηφία στο τέλο. Τα δύο διαλέγει εσύ, το στο δίνει ο αλγόριθμος για να μην υπάρχει ταύτιση, ε, έτσι κάπως τον φτιάχνουν και τον προσωπικό αριθμό και εδώ. αυτό είναι ο μόνος τρόπος το θέμα, είναι ότι εδώ δεν καταργούν τους άλλους. Έχουμε και τους άλλους και αυτόν. Οπότε αυτό δημιουργεί ένα μπέρδεμα, θα μπορούσε να υπήρχε μόνο ένα, δεν ξέρω πόσο τεχνικά θα... Ακυρώντουσαν οι υπάρχοντες και θα μπαίναμε στο νέο καθεστώ, α το βρει ή α το κάναν σταδιακά, ή 15.000 τρόποι. Εδώ θα τα έχουμε όλα. Γι' αυτό και η απογοήτευση του Νίκο Ευαγγελάτου, που ρωτούσε και προσπαθούσε να βγάλει άκρη. Πήγαν αυτοί, ποιοι πήγαν τώρα, είναι κάφροι, είναι επαγγελματίε, είναι δολιοφθορεί, δεν ξέρω τι, και πήγαν στον Ευαγγελισμό και κατέστρεψαν τα air condition. Πού? Στον Ευαγγελισμό, που είναι το πιο όμορφο νοσοκομείο μα. Παίρνω χάρη, ήμουνα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμό. Γιατί κάναμε τα εγγένεια του 8ο ορόφου του κτηρίου πατέρα. Έγινε επέρο να πω το ομορφότερο νοσοκομείο στην Ελλάδα γίνεται ο Ευαγγελισμό. Το κτίριο πατέρα, που είναι το κεντρικό κτίριο του Ευαγγελισμού, αλλά και το κτήριο από πάνω με τα κάτω. Γίνεται το κάτι άλλο. Επέρο με να πω το ομορφότερο νοσοκομείο στην Ελλάδα γίνεται ο Ευαγγελισμό. Μα τα την προηγούμενη εβδομάδα. Εμεί το πιστεύουμε. Πήγαμε, κάναμε μια βόλτα και μείναμε με το στόμα. Ανοιχτό. Ευαγγελισμό Resort. Το πρώτο πεντάστερο νοσοκομείο της χώρας, Ένα μαγευτικό χώρος που σε κάνει να θε να αρρωστήσει. Κάντε εισαγωγή στο υπερσύγχρονο νοσοκομείο μα και εκμεταλλευτείτε τι πρωτοποριακέ υποδομέ μα. Comfort δωμάτια νοσηλεία. King size κρεβάτια εντατική. ιδική πτέρυγα alpha Paradise παθολογική. Δωμάτια με θέα στο βυτό και το δρομέα. Ευαγγελισμός Resort Αστενείστε άφοβα και ελάτε να χρησιμοποιήσετε τις πιο exclusive παροχές μας State of the art αξονική τομογράφη, Εξωτικά κοκτέιλ φαρμάκων Γαστρονομικές απολαύσεις Ουροσιλέκτες επώνυμων οίκων Κολονοσκόπηση με και χωρίς μέθυ. Θα θπονάει μέθι θας; Νοσοκομείο Νοθοκομείο Ευαγγελισμό. Διατίθεται ο πιο σύγχρονο εκθοπληθμόδ Ευαγγελισμός Ριζόρτ, η θεραπεία όπως ποτέ πριν νιώστε σαν τη θεά Αφροδίτη καθώς σας αφαιρούμε τη σχολικό ειδίτη. Ευαγγελισμός live your myth in Greek Health System, μια προσφορά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτό το παλάτι πάνε κάποιοι γιατί ζηλεύουν να το καταστρέψουν, ε, δεν θα περάσει αυτό το σχέδιο διότι εδώ, όπως όλοι ξέρουμε, υπάρχει κράτος. Πάρα τα αυτά θεωρώ ότι το επιτελικό κράτος υπήρξε μια μεγάλη κατάκτηση για το πολιτικό σύστημα και συνολικά για τη δημόσια διοίκηση. Το επιτελικό κράτος είναι ε, αναντικατάστατο. Μπράβο! Το επιτελικό κράτος είναι ε, αναντικατάστατο. Πού είναι να με συλλάβει? Πού είναι να με συλλάβει? Κράτος υπάρχει εδώ πέρα! Γινόμαστε επιτέλους σοβαρό κράτος! Παπάρια υπάρχει κράτος! Συλάβετε με! Γιατί δεν με συναμβάνουνε! Γιατί! Γιατί! Γιατί! Γιατί ξέρουν ότι έχω δίκιο! Δύο, 11, 10, 80, 80, 80. Γιατί υπάρχει κράτο και έχουμε τηλέφωνα και έχουμε εταιρείες και έχουμε συσκευές και έχουμε επικοινωνίες έχουμε τα πάντα readypapakipapolitica.gr επειδή υπάρχει κράτος, έχουμε και laptop έχουμε και mail διάβολους πολλούς και έχουμε και τον γύρκο, επειδή υπάρχει κράτος ο οποίος ρυθμίζει τον ήχο, πατάει τα κουμπιά, φεύγει γιατί το κράτος έχει κελάο Γεια σα, Αποστολή μου, τι κάνετε, Καλά. Λοιπόν, Αποστολή, να ρωτήσω κάτι. ρε, παιδί μου, με χαζή τελείω. Έχουμε έναν πρωθυπουργό που παραπλανάτε, που δεν ξέρει. Το ίδιο ακολουθεί και γενικά όλη η κυβέρνηση. Έτσι, δεν ξέρουν. Ο Μαρινάκη, σα απάντησα και δεν έχει απαντήσει. Αναπάντητε κλήσει παντού. Δεν ξέρουν τι συμβαίνει. Τώρα έχουν ξεσπάσει τόσα σκάνδαλα, ο ΠΚΠ χιλιαμύρια και δεν ξέρουν τίποτα αυτοί. Τι ξέρουν τελικά, να κόβουν κορδέλε και να εισπράττουνε. Ναι. Εγώ έτσι πιστεύω ότι. Ότι είναι αυτό, ναι. Ναι. Αμπράβο, απάντηση ναι. Μ. Θετική. Λοιπόν, μήπω θα ήταν καλύτερα να μην είχαμε κυβέρνηση. Τι, και θα χάναμε Μητσοτάκι και εσύ αυτό, όχι, ναι, όχι, να είχαμε. Δεν Όχι, να είχαμε. Εγώ θέλω να είχαμε. Όχι, εγώ λέω όχι, να θυσιαστεί και ο Μητσοτάκι αφού δεν ξέρει, να πει παιδιά εγώ δεν ξέρω, περιπλανά μου. Ναι, ναι, αλλά καλό είναι να του έχουμε όλα. δεν κατάλαβα. Όχι, δεν το θέλω, ούτε να το Τι Ποιο θα πληρώνουμε <οχι> <Για, Β, οχι> εμείς, όχι, τι θα πηγαίνουν το λεφτά; όχι, εμείς έχουμε μάθει αλλιώς, είμαστε πιο ήσυχοι έτσι.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 και γενικά σε όσους γίνονται και διαμαρτύρονται. Για το θέμα του δεν είναι αθλητικό μόνο, είναι καθαρά και πολιτικό. Από τη στιγμή που βλέπεις ότι κάνουνε μούγκα στη στρούγκα που λέμε ας πούμε. Και βλέπουμε την αληθία τους και τον χολιγανισμό, από πού πηγάζει ο χολιγανισμός. <Τι> Αποστόλη μου, Παναζή από κερασί μου. Σήλε οι κακοπροέ τι που λέει ο Θύμλο και η Υπουργό να ξέρει. Εμεί είμαστε. Ε, είσαστε Α Εμεί είμαστε. Εσεί κοιτάτε το ανελκυστήρα και τι τουαλέτε. Οι τουαλέτε τη ακρόπολι δεν είναι βρώμικε, δεν είναι κλειστέ, μπορούν να ικανοποιήσουν του καλοπρέρε. Σωστό, όχι εγώ. Πιο μένω θα πάω στην Ακρόπολη Πιωμένο και ακατούριτο. Να πάω και να μούρθη. Το σύστημα υγεία Γαμπάει. Όλου μα. Γνωστό. Νέα, παιδεία, νέα γενιά. Γνωστό. Η εξωτερική πολιτική. Τον μέλλον των παιδιών μα. Επίση, σωστό. Τι άλλο κάτι θέλετε και σχολιάσετε τώρα με του αντελπιστήρε, τον αμέρα και με του αλέστε. Καλά, δεν μα αφήνει και η μηζέρια όμω να είναι ρεμήσουμε. Κατάρκή έχετε στοχοποίηση το διαμάτι τη κοινωνία. Ο καλύτερο υπουργό έβραι. Μα έχει φτιάξει το ομορφότερο νοσοκομείο στην Ελλάδα, τον Ευγγελισμό. Επέρομε να πω, το ομορφότερο νοσοκομείο στην Ελλάδα γίνεται ο ευαγγελισμό. Ναι, ναι, ναι. Και αν έχουμε κάτι να λέμε για τον επαγγελισμό, είναι τι θα πει. Ότι είναι το ομορφότερο αυτό θα πει. Κακομοιρίδη σαν τη συγγραφέα. Άλλον έχει γιατρού και όχι όπου χρειάζεται, δεν έχει σημασία. Τώρα κοιτάμε. Α κερδίσει ομορφιά. Σε στο σημείο δεν είμαστε καθόλου καλά. Γινόμαστε επιτέλου σοβαρό κράτο. Παπποκάρια, υπάρχει κράτο! Έντονη εκφορά λόγου με χρωματισμό και από τον Μητσοτάκη και από τον Γιανακόπουλο. Καθένα βέβαια έχει τη δική του άποψη. Συγκρούονται αυτέ οι δύο απόψει. Και μόλι ακούσουμε έναν πολιτισμένο διάλογο, σε πολιτισμένο ύφο δηλαδή, την αντιπαράθεση με επιχειρήματα των απόψεων αυτών για το αν έχουμε κράτο σοβαρό ή δεν ξέρω εγώ, τι άλλο κράτο μπορεί να έχουμε. Είναι ο Άδωνης στη Βουλή, απευθύνεται στη Βουλευτίνα του Κουκουέ Λέσβου, τη Μαρία Κόμνη Νάκα και τις λέει κάτι που μάλλον ο ίδιος θεώρησε ότι τις τη λέει εκείνη την ώρα αλλά αν το ακούσει κάποιος αλλιώς μάλλον είναι καλό. Ακούστε κυρία Συνάδωση. Δεν έχω, κυρία Κομνίνακα, συγγνώμη, Κομνίνακα, το έχω στα Καφαλαία και αυτό δεν μπορούσα να... Κομνίνακα, δεν έχω καμία ειλικρινή προσδοκία ότι θα καταφέρω να σα πείσω. Προφανώ, αν αλλάζετε γνώμη εύκολα, δεν θα ήσουν ακόμη στο κουγουέ. Αν αλλάζετε γνώμη εύκολα, δεν θα ήσουν ακόμη στο κουγουέ. Άρα λοιπόν, η γνώμη σα είναι συγκεκριμένοι, αυτήν υπηρετείτε, θα πείτε αυτά που πρέπει να πείτε. Πού είναι το κακό σε όλα αυτά. Βεβαίω, μιλάει ένα άνθρωπο ο οποίο όσο τον γνωρίζουμε, γιατί κάνει και πολλή φασαρία και τον γνωρίζουμε από την πρώτη μέρα, έχει αλλάξει. Αλλάζει, αλλάζει γνώμη. Αυτό μερικοί το θεωρούν και προοδευτισμό, το θεωρούν εξυγχρονισμό, το θεωρούν ελεύθερο πνεύμα. Να λε άλλα τώρα και τα ακριβώ αντίθετα αύριο. Και προσπαθούμε να, να ισχυριστούν ότι και αυτό είναι ένδειξη σοβαρότητα. Και υπάρχουν και άλλοι που, επειδή έχουν κάνει ανάλυση εκ βάθρων και σε βάθο, λένε συγκεκριμένα πράγματα αλλάζοντας βέβαια οι εποχές, εξυγχρονίζοντας το λόγο, αλλά όχι αλλάζοντας και γκρεμίζοντα το, το υπόβαθρο του λόγου, γιατί πατάει σε κάποιες βάσεις όλο αυτό, σε κάποιες αναλύσεις. Ε, πού να φανταστεί ο Άδωνος ότι υπάρχουν και τέτοιοι, το φαντάζει και το ξέρει δηλαδή, ότι υπάρχουν και τέτοιοι βουλευτές και τέτοιοι πολιτικοί και τέτοιε πολιτικές δυνάμεις που λένε συγκεκριμένα πράγματα, Σταθερά και με συνέπεια. Κάπως τον ξενίζει και γι' αυτό το επισημαίνει θέλοντας να την πει στην Κομνινάκα αλλά τελικά δεν τη λέει. Ε, τη λέει στον εαυτό του αν υπήρχε εκεί απέναντι κάπου καθρέφτης. Πρέπει να γυρίσει ο Τσίπρας και πρέπει να ξεκαθαρίσει τη θέση του. Είμαστε όλοι σε αγωνία, δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Ζούμε οι και αυτά περίπου λέει και ο Πολάκης. Εγώ πιστεύω ότι ο Σύριζα, ο Αλέξο Τσίπρας πρέπει να ξεκαθαρίσει τη στάση του. <laughs> θεωρώ ότι θα έχει παρουσία στο συνέδριο. Το Ινστιτούτο του, από ό,τι βλέπω, κάνει μια σοβαρή εκδήλωση την άλλη εβδομάδα. Έχει την κ. Μπέρνι Σάντερ που είναι μορφή mm -hmm. για την. Να ξεκαθαρίσει τώρα τι προθέσει του, αν είναι να επιστρέψει. Ναι, θεωρώ ότι πρέπει να το κάνει. Τώρα ναι, στο ναι, συνέδριο. Ναι, θεωρώ ότι πρέπει να το κάνει. Ναι, βέβαια. Ο, ο, ε... ο Παύλο Πολάκη θα το πει δεν γιατί αυτή την. αυτή η κατάσταση δημιουργεί μια προσμονή σε έναν κόσμο, μια απογοήτευση σε έναν άλλον, ε, ανάμεικτα συναισθήματα σε τρίτους και τα λοιπά, που πώς το λένε, ε, δεν κάνει, κάνει καλό στην υπόθεση no. του ΣΥΡΙΖΑ Και ότι θέλει ο Τσίπρας να κάνει καλό στην υπόθεση του ΣΥΡΙΖΑ. Που τον πήρε το ΣΥΡΙΖΑ από εκεί που τον πήρε, τον έκανε κυβέρνηση, τον κατέστρεψε και ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση. Και αν δεις συνολικά την παρουσία του και την ύπαρξή του εκεί, μόνο καλό δεν έκανε στο ΣΥΡΙΖΑ. Τον νοιάζει τώρα, έτσι όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, να κάνει καλό στο ΣΥΡΙΖΑ. Και βιάνει, και όμως, βιάνει και τζάκρι, να η Τζάκρη Τσίπρα. Εδώ πάντω μήπω ανησυχείτε το, για το ενδεχόμενο. Αν επιστρέψει, αν κάνει τον βηματισμό ο κύριο Σίμψον, να χαθείτε κύριε εσεί. Πρώτον δεν δίνω. Να σα καταπιεί όλο αυτό Πρώτον γιατί. Δίνω... ο είπα, αν βγει, θα βγει για να ενώσει κάτι μεγάλο. Δεν θα Πρώτον βγει για να φύγει ο Σίμψον. Πρώτον δεν δίνω ούτε ένα ρούπι στο σενάριο αυτό μέχρι το 2023. Ούτε, ρου... ούτε ρούπι, Παυλόπουλο, ούτε ρούπι. Το είπε η Τζάκρη, δεν δίνει ρούπι ρούπι. Δεν το δίνει το ρούπι για να βγει πριν το 27 και τι θα κάνουμε εμεί τώρα και ακόμα 25 Ιούνιο η τέταρτη μέρα του θα περιμένουμε εκ το 27 γιατί η Τζάκρι δεν δίνει τα ρούπια. Τα περίφημα λαός τώρα μέρος δεύτερον.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 Δουλειάς. Φυσικά αυτά τα φαινόμενα πρέπει να πατάσσονται. Και ξέρετε τι φοβάμαι? Φοβάμαι ότι πρόκειται να αφερθεί πολύ άδικα και πολύ άσχημα στου ανθρώπου που βάζουν τα λεφτά του στον αθλητισμό και τι θα του κάνει τέτοια φορά που έχει πάρει με την πάταξη τη παραβατικότητα. Συμφωνείτε. Κι εγώ αυτό φοβάμαι. Δηλαδή κάπου όπα με την πάταξη τη γιατί δεν το αντέχουμε κι εμεί. Δεν αντέχουν τόση πάταξη. Και τόσο να τα βάζουμε τα συμφέροντα. Κάπου κάποια στιγμή, λίγο ήρεμα, ε. Λίγο ήρεμα γιατί εντάξει, είπαμε. Για παραδεχιστούμε κι εμεί. Αλλά δεν θα πιάνουμε εμεί μπροστά στην Ευρώπη να μαζέλν τα έψημα. Α πούμε και λίγο μπαταξίδε.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 καθημερινά κάτω από το βράχο της Ακρόπολης. Είχε πάρει συνέντευξη από τουρίστες ναι. και το πλήρωσε ο Ιταλός 5,5 ευρώ. Ο Ιταλός, ε. ο Έλληνας. Κι εγώ αν πάω στην Ιταλία 3 ευρώ μου το χρεώνουν το μπουκαλάκι, sorry κιόλας. Α, ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, ο Έλληνας έχει σημασία πόσο αγοράζει, οι Έλληνοι. Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσβελο, οι Έλληνοι, οι Ιταλοί, οι Ιταλοί. Ε, άλλο να θα πάρουν νεράκι από την Ακρόπολη γιατί το ξέρουν. Γιατί στην Ιταλία δεν είχαν νερό να φέρουνε. Μη μου ανοίγεις το στόμα τώρα. Ε, ναι, γιατί στην Ιταλία πώ το έχει δηλαδή το νερό. 50 λεπτά δεν έχει πάντω. Και λίγα του κάναμε. Αυτή είναι η βαριά βιομηχανία μα. Το νεράκι έξω από την Ακρόπολη. 5,5 ευρώ. Στην καμία δεν έχει. Αλλά δεν είναι υποχρεωμένοι να πουλάνε το νεράκι 50 λεπτά. Ε, τώρα υποχρεωμένοι. Μέρε μέρες τσουτάκι ζούμε. Τώρα υποχρέωση αυτά μην ψάχνει. Ξίδι. Υπάμαι. Το καταλαβαίνω το λέτε. Αλλά πριν από κάποια χρόνια τρέφατε συνέχεια και. Όχι εσείς. Okay και εμείς είχαμε τρέξει, γιατί δεν είχα πάει εγώ στο περίπτωρο κάτω από την Ακρόπολη, είχα πάει. Αλήθεια. Αλήθεια. Πηγαίνετε και τώρα, το αναψυκτήριο επάνω, να δείτε πόσο τα πουλάνε. Ε, άλλος αναψυκτήριος. Σου προσφέρουμε και ιερό βράχο όμως, ε. Sorry κιόλας. Συμφωνώ, συμφωνώ. Ε, θα τον πληρώσεις στο βράχο. Τι, το ίδιο έχει το νερό κάτω, στην πλέμπα. ίδιο νερό θα πιει στο εγάλαιο, ίδιο στον ιερό βράχο. Έκανε αναβάθμι. Κυρία ε, η κυρία Μενδόνη είναι αναβάθμιση του πολιτισμού Είναι ορισμός αναβάθμισης oh. ίδια. Αυτό το οποίο ονομάζουμε 30 χρόνια. Από πού να το πιάσεις Από τον τάφο του τεκνού που είχε βρει Από το λιγνάδι, από το πουσι μας που κάηκε Όπου και να το πιάσεις αναβάθμιση μυρίζει Ακριβώς Έλα. Έλα μόλι ξαναμένει. Καύλα, σου έχω πει δεν θα με λε έτσι. Συγγνώμη, έλα το... έλα μου Συγνώμη, Έλα μόλι ξελιγωμένη. Με τον Τζολιά, μισό λεπτό. Το παιδί είναι? Ναι, το παιδί είναι. Μεγαλό σιγά σιγά, το παιδί θα με παίρνει το ίδιο. Δεν με παίρνει αυτό τηλέφωνο. Λοιπόν, να σου πω κάτι για το Μακρόν, κάβλα μου. Ναι, Μακρόν προ Μακρού οξύνεται. Το ξέρω αυτό. Δεν ξέρω εγώ. Ή Μακρόν προ Βραχαίου περισπάται. Αυτά θα <συγνώ> μου πει, αυτά τα ξέρω. Μη <συγνώ> μου λε μαλλιάκι. Αυτό είναι ο Μακρόν, αυτή η Βραχαία και έπεσε περίσπαση. Φαίνονται καθαρά τα δύο χέρια τη Μπιζήτ να χτυπον στο πρόσωπο, το γ Εγώ γουστάρω, ξέρεις γιατί. Γιατί μαναρί. Γιατί έχουν σχέση ρε φίλε και τσακώνονται. Και ο Μακρόν με τη γριά. Υγρία... Μερακλεί, μερακλεί. Εγώ του βγάζω το καπέλο. <χει>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 Ακόμα. Εγώ θα έλεγα καλύτερα στο έχω παιδιά. Τα σύνδεση τη ελληνική τηλεόραση. Σαν χθε δεν προλάβαιμε χθε και επειδή άδειε θα έχουμε απεργία και δεν θα είστε εδώ. Γιατί εσύ έχει αύριο και την άλλη πέμπτη 24 ώρε απεργέ μια συλλογική σύμβαση εργασία. Σα χθε λοιπόν έβγαλε τη ζωή ο τουρκικό πητή Ναζί Χ το 1963. γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο όμορφα παιδιά δεν έχουν μεγαλώσει ακόμα Τις πιο όμορφες μέρες μας δεν τις έχουμε είναι του Κώστα Θωμαϊδη Ναζίμ Χικουέτ φτάσαμε στο τέλος αύριο ξαναλέμε δεν θα είμαστε εδώ την Παρασκευή θα τα πούμε σαν Πέμπτη τρίτο μέρος του Λαουτόρα μας πάει στο μαγκαζίνο στο Γιώργο Πιέρο Γεια σας Ναι! Αποχαλώ. Έλα! Έλα τι κάνει λοιπόν, άκουγα με αφορμή το θέμα που βάζουν η καραδεξοί που κυβερνάει τώρα εμάς τους ανόητου. γιατί είμαστε ανόητοι, εν πάση περιπτώσει, Θέλω να διώχνουν τώρα να. Έλληνοι το... είμαστε, Έλληνοι, όχι ανόητοι. Έλληνοι! Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσβέλο, οι Πολύ καλό, χαίρομαι για σένα, που <laughs> θα... παιδιά μας και το, το, αυτά το, αυτά το λέμε. Συγνωρίζω Οκ, οκεί, τι να κάνουμε. Λοιπόν, αφού καθόμαστε και μα πειράει με του ταξίδι με το 22%. Προφανώ είμαστε άλλοι φάρα. Λοιπόν, έπαζε αυτό και κάνω ένα σχόλιο το οποίο θέλω να το δείσει θετικά. Είναι πολιτήσει. Δούληψα 35 χρόνια στο τομέα τη υγεία και εργασία που έκανα, διαπίσωσα ότι οι υπόσχενε οι πουλάνε και οι πέντε και είναι ένα ακόμα. Εάν τώρα διώξει όπω θα το του στου παλιού, η πραγματικά δεν είναι νέα δημοκρατία, αλλά είναι κουκουρέ οτιδήποτε είναι άνθρωποι που ενδιαφέρονται και τον. Εκείνοι γκρινιάζονται και θέλουν μια καλύτερη ζωή. Ποιοι θα μείνουν στο τέλο του δημοσιοτομέα. Προφανώ θα μείνουν οι ορθιάνοι, οι μπότε, οι σκατορθιάνοι πάλι και καταδότε κτλ. Αυτοί τι θα κάνουν, ποιον θα έχουν να διώξουν μετά. Έχω ένα μεγάλο ερώτημα. Θέτει ερωτήματα τώρα, εσύ, Ε. Έχω, έχω, όχι, αϊντε έχω, έχω, έτσι. έτσι Θέτει δηλαδή πράγματα. Βάζει τον δάκτυλο στον τύπο των ήλων που λέμε. Ο Ο θέλω, όχι ούτε, τον ούτε, Μάσκ. Θέλω να πω δηλαδή πώ είναι δυνατόν ένα δημόσιο τομέα χωρί αυτού που γκρινιάζουν για μια καλύτερη ζωή και καλύτερη μεροδοσία. Πώ θα προχωρήσει με του φωτιάνου, με τουρείται σε εισαγωγικά του σύνδεσει ενώ τομάρια τα οποία υποβουλεύονται την ησυχία του δημόσιου τομέα. Τι θα γίνει με αυτού του ανθρώπου. Θα τα χώρονται άτομο τον θα ρωτιανεύουν. έχω ένα μεγάλο θέμα και περιμένω να δω τι θα γίνει στο τέλο όταν θα φύγουν οι άρεστοι, οι πραγματικοί άρεστοι τη δημόσια και αυτοί που ομορφθούν, αλλά γκρινιάζουν όμω οι παλιοκομιστέ για μια καλύτερη ζωή. Λοιπόν, έχω διάγγελμα για τα κατάλοιπα Πορδόν, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΤΙΣΤΡΕΛΗΣ και του κυραλυφεί. Ό,τι και να κάνετε ρε μαλάκι, ο Μητσοτάκη γαμάει και σας γαμάει 40% κατ' εκτήρια. Α, yeah, κλεισάξαμε, κλεισάξαμε. Αν δεν κότες κάνετε εκλογές ρε πουτάνες, να πάρετε πάλι από 3 θα πάρετε 1% μαλάκι. Κοίτα, άκουσα τη ΣΥΡΙΖΟ την κακομοίρα μου ρε, την καημένη αυτή τώρα. Και έχω και διάγελμα, φυσικά για τον Σεβανάκο μου. Σεβανάκο μου, Τρέχα στον Πρόεδρο Εκεί αδίκεις, Δεν το ακόμα, δεν είναι έτοιμο Όταν οριμάσουν οι συνθήκες Μη μιλάς πάνω φωνή μου, ρε, μαλάκα Ότι λέω εγώ θα γίνει Σιγά τη φωνή Πας μα μαλάκα σε ένα χρόνο είναι στον πρόεδρο Και θα γαμπάνε μαζί Θα τα γαμπίσω Γαμπάω ακόμα μερικές φορές Μετσοτάκη δεν κοίταξε τα παιδιά μα τα Ελληνόπουλα στο τρένο Τρένορε. Θα κοιτάξει τα παιδιά τη Παλαιστήνη. Θα τα πάτε σε. Τα Ελληνόπουλα δεν τα κοίταξε. Θα κοιτάξε. Θα κοιτάξει τα Παλαιστινικόπουλά. Είστε καλά. Ρε. Σε μάθω λεπτό. Δηλαδή, περιμένετε ο μισοτάκι να κοιτάξει τα παιδιά του Παλαιστήνη. Ναι, γιατί έχει και αυτό παιδιά και ξέρει. Ε, παιδιά. Είναι ανθρώπι πέρα από το προσωπικό αυτό, είναι ανθρώπι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη προσβολή. Για ένα προσωπικό και ένα πατέρα. Συγνώμη, συγκεντρίνε ώρα με τα παιδιά, τα δικά μου με τα παιδιά του μισοτάκη. Ναι, δεν καταλαβαίνει επειδή. Μίκλα στουχηνέ και δεν κατάφερε. ορίστο άνθρωπο που αυτό δημιούργητο. Εσύ τι έκανε, που λέει παγκοτά, άσειτα γυμνά. Άστο γιατί η μικρή μου η κόρη και σπουδάζει και πουλάει παγκοτά. Λοιπόν, άρθα oh, σε το μήνυμα. Όχι, λίγο πάλι και το ταξί, κατάλαβε. Τα παιδιά, τα δικά μου δεν συγκρίνουν το Σε με, Βλέπω δε, πάλι στο πεζοδρόμιο θα καταλήξει στην συγκρού. Ε, εντάξει, γιατί πρώτη φορά είναι που είμαι και αυτό πει. λέω πάλι. Να σου πω πήγαινα μικρό. Και στην αρχή, νομίζω ότι ήταν γυναίκε αυτέ όταν πει για 12 χρονών και κάθε. Ναι, μέχρι που σου γίνει κατάλαβα. Μέχρι που κατάλαβε ότι δεν, αλλά Με είχαν πάει από μια ταβέρνα του Ποντογιώργου και. Κοφεράτσα, κατάλαβα πώ είχαν πάει. Τόδεκα χρονών και του λέω τι λέτε, Γυναίκε είναι αφού έχουν παιδιά, λέω έχουν αυτά, λέω οι γυναίκε νόημα. Και κοροϊδεύανε αυτή με σταπάκια. Και από τότε έγινε μετακλήσιο, ωραίο. Αύριο θα είστε εδώ στι 1 ώρα.